Ναι. ναι, για σα. Αυτή τη στιγμή έχετε μια εκπομπή. Είναι κάποιο δημοσιογράφο που συνεχώ εκδιάζει την ελληνική αριστερά. Πείτε στον δημοσιογράφο, γιατί δεν μου φαίνεται να είναι πάνω από 40 χρονών, να κάτσει να διαβάσει ιστορία. Και θα δει ότι αν δεν υπήρχε η αριστερά, η Ελλάδα θα ήταν μια Γαλλία. Αυτό. Γιατί έπρεπε να είναι Γαλλία. Είναι καλό αυτό να γίνει Γαλλία-Ελλάδα. Δεν, δεν είπε ότι η Γαλλία έχει το φθηνότερο ρεύμα. Έχει. Όχι, έχει ακριβότερο. Για να δεν πειράζει. Ε... Με ετοιμάζει για <χει> να πει, ετοιμάστε καλά. Ναι, αυτό γιατί. Δεν ε, Η δασκαλίτσα που την έχεις καλά, που, που είναι το κορίτσι; Ναι, ίσως έχει παρεξηγηθεί με κάτι που δεν το πήρα χαμπάρι, δεν ξέρω. Κάτι ε, συνέβη. Κάτι το έκανες, δεν ξέρω. Ε, Έχουμε το ψάχνουμε το κορίτσι. Μπορεί no. να παντρεύτηκε στο εξωτερικό και να φύγε για να μας ah, σέχασε. Λε, λες, λες. Όλα παίζουμε. Yeah. Ναι. Έλα αγαπητοί κανεί. Καλά μανάρι. Ε, καλά κι εγώ, αν και με ρώτησε. Να σου πω, έμαθε ποιο συμμετέχει στην επένδυση τη φαρμακευτική κάναβη. Στην επένδυση. Ποιο, ο Καρανίκα. Όχι, ο Μιλιώνη τη Ενέργεια. Α το διάλογο, αποκλείεται. Αποκλείεται, αποκλείεται. Και όμω συμμετέχει, αγαπημένε, ο άνθρωπο ο οποίο πιστόλια στο ελληνικό δημόσιο. Δεν είναι ο Θεοδόρο που ξανασυνεργάζεται. Μου κάνει τρομερή εντύπωση. Μου κάνει τρομε... Δεν το πίστευα αυτό. Ε, συνεχίζει να έχει δικηγόρο το βοήθη. Δεν αποκλείεται στο επόμενο κανόν που θα έχει. Λογικά, Α, φαντάζομαι. Αν γίνει κανόνη στη Φούντα; εντάξει, ναι, εκεί θα ξεσκωθούμε. <χει> τέλειο θα είναι. Εκεί Αυτό θα γίνει χαμός. Ναι, ναι γεια σα. Γεια σα. Βαρέα και ανθυγινά πρέπει να κολλήσετε στο θύμιο. Γιατί τι θα πάθει. Ε, όχι, έχει ήδη πάθει. Δεν είναι κούκου. είναι ρεγκούκου. Α, παπά. Πα. Α, τον καημένο είδε. Ναι, ναι. Ε, νομίζεις... Ο θύμιο είναι πώς κούκου. Πέδε... αυτό είναι το θέμα. Ο θύμιο είναι κούκου. <laughs> όχι, ο καημένο τον βάζετε κάθε μέρα να ακούει τον. Αυτόν... Τι να τον πω, δεν ξέρω πώς να Ό, πω. Όχι, τον τρώει κόλο του, καλά να πάθει. Στο Περιστέρι, 1,729. Στην Αθήνα στη ρεγκούκου, 1,737. <laughs> Εσύ ξέρει καλύτερα. Σε φιλό. Ναι. Αλίπηρε, είσαι ένα αλίτη παλιό κουμούνη, ρε. Μωρή, πώ Παλί... το έχει γλιτώσει από το χτυκιό. Μωρή, Λουκά. Τίποτα δεν το σου, σε λιγάει. Τέλο σου και προειδοποιώ. Τι για... Ποια είναι η προειδοποίηση. Στουρέ, ότι ήρθε το τέλο του παλιό κουμμούνη. Είναι αυτό προειδοποίηση, Μωρή. Το... Να ακούγε σαν τον Άδωνη. Το είναι αυτό. Αίμορ, το... την τροπή δεν τρέπεσαι. Πού το... πια το... είναι του Δεν είχε χειρότερο να γίνεις, το βρήκε. Mm. Άισι χτύπη. Ναι. Αποστολάκο. Αποστολάκο. Έλα, σου πω. Έχω ερώτηση. quiz. δεν μου λε κάτι. Το μόνο πράγμα αριστερό που θα μπορούσε να ήταν ο άδωλη, τι φαντάζεσαι ότι μπορεί να είναι, Αρχίδη. Το βρήκε, είσαι μεγάλο, είσαι μεγάλο. Το βρήκε. Περίμε, όχι, εντάξει, μην βιαζόμαστε, μην πάμε στο προβλέψιμο. Δεν είναι αυτό η σάτυρα. Παπούτσι, ορίστε, να. Ο άχυρε, Αρχίδη του πάει καλύτερα. Μπαντζάκι. Γιατί είπαμε πολλά αριστερά πράγματα που τα χρησιμοποιεί ο άδωλη στην καθημερινότητά του χωρί να το καταλάβει. Με επικρατέστερο, ξέρουμε ποιο. Οτιδήποτε άλλο εκτό από αρχήδη στον άνδρα θα ήταν κόντρα ρόλος. Όρθι! Ναι! Του σε περιμένει, ρε στο γουδί, Έχετε το τέλος του παλιοκουμούνη! Στο γουδί στην πισίνα, εκεί! Σε ποιο σημείο ακριβώ! Του θα Σαν του Φουσέκη λέει, του φέκη, δεν ακούω. να ειδικά, του σε περιμένει. Αχ, μανάρα μου! Ήρθε το τέλος του ρε Ρίξε μου Ήρθε το τέλος του ρε Μωράκι Να σαλίτης Να σιλίκιο ρε Βλάχας Αϊκιού ραδικιού ρε Ήρθε Δηλαδή όπως έχει το Ρα... ραδίκι Αυτό εννοώ με ραδικιού Ροπί... Αυτό δεν είχα καταλάβει εγώ Βλοπί σου που μιλάσαι Άι μωρέ συχτήρα από το χάμα Αρκετά σάκουσα Ρεβολ... Ναι Ρε φιλές τι κάνεις Μπράβο. Λοιπόν, μην πάει και κανένα και κάνει καμιά μακριά και βάλει τη βενζίνη που λέει ο Άδωνη. Εγώ, μια φορά που πήγα και βάλα φτηνή βενζίνη στην Αθηνών Και μα θε να σου πω και όπω λέει αυτός και αυτό και ρουχιανέβι, να, να πω και εγώ. Και μόνο το κάρτερ δεν μου αλλάξανε. Μιλάμε, τι να σου πω, μεγάλη ζημιά στα μάτια. Ποιο ξέρει τώρα τι νερά είχε μέσα, τι είχε. Φτηνή βενζίνη, ήταν τότε ένα 60. Βάρα μην ακριβίνει το νερό. Εκεί Α, θα ακριβίνει η συγκεκριμένη βενζίνη. Και πώ θα πλύνουμε τον πάτο μα μετά. Α, όπα. Έλα, γεια. <laughs> Ναι. Γεια σα, Παστολάκο. Γεια. Yeah. Ήθελα να πω για το Κουμπούκο. Χθε που έλεγε αν δεν υπήρχε αριστερά. Yeah. Στην Ελλάδα, αυτήν Εγώ θα του κάνω μια άλλη ερώτηση που λέει αν ο πατέρα έχει τραβήξει μαλακία τι θα έχει γίνει. Τι θα έχει γίνει, Τι θα έχει γίνει? γίνει. Το είναι το ερώτημα. Α. Δεν το ξέρουμε, δεν θα είχαμε τον το μάλλον, αλλά τέλο πάντων, αυτό εδώ πέρα του προσπερνάω Δηλαδή αυτό που βλέπω Έκανα... δεν είναι αποτέλεσμα μαλακία. Ήρε ρωτάω. Αποτυχημένη <laughs> μαρκία. <laughs> λοιπόν, και ήθελα να του κάνω και μια σοβαρή ερώτηση. Θέλω να μου πει, άμα δεν υπήρχε αριστερά, τι καριέρα εκτό από την τι θα είχε κάνει, που μα κάνει μπαούλα εδώ πέρα με τον κρατικομμουνισμό και με όλες αυτές τις σπουρδες που ό,τι λέει έχει να κάνει με την αριστερά. Ας το σκεφτεί λίγο, μην είναι αχάριστος. Ναι. Αλήτη, ντροπή. Άισιχτυρ, από το μωρί. Άισιχτυρ. Ναι. Άλλιο κουμμούρι. Ουστ. Ναι. Γεϊ, αλήτη, τόσο ρευτούς. Μα, δεν θα με βγάλεις καπ' την τουλάπα. Ναι. Είμαι εγώ που σα πήρα για χρόνια πολλά και Είμαι εγώ αέρα, κλέφτη έρωτα, στόχο είμαι σφαίρα. Αχ, μη με αγαπά. Είμαι εγώ αέρας, κλέφτη έρωτα, στόχο είμαι σφαίρα. Αχ, μη μ Ποιο το είπε αυτό, δικό σου είναι? Ε, ε, όχι, από Σίριαλ. Από Σίριαλ, εγώ θα ήθελα να μου πει τα δικά σου πείματα Αλλά πότε άμα τα εκδώσει, πε μου, γιατί είσαι και ποιητή. Τον oh. κόλλον Λοιπόν, oh. τα δικά μου πείματα θα τα ακούσει από 12 Μαρτίου στο Σταυρό του Νότου. Δεν μη σε νοιάζει, τα είχα ακούσει όλα και αυτό επιπλέον. Θα ακούσει και αυτό εμπλέον. τώρα. 12 Μαρτίου, κάθε yeah. Σάββατο, Σταυρό του Νότου, για όλο το Μάρτιο. Λοιπόν. Είμαι, μα είμαι δικό σου έτσι και Δεν τώρα να ξέρει και που θα έρθει. Επειδή με... το ξέρω, ευχαρισύ. Πού έτσι... Το ξέρει, μπορεί τώρα να κοινώθηκε. Εντάξει, δεν έχει σημασία. Δεν θα το μάθω. Θα το μάθω. έτσι κι αλλιώ. Το, το μάθενες, άλλο ναι. θέλω να σου πω εγώ. Θυμάσαι πω είπα η νέα Χαρτιδακιά. Αν είχαν φιλότιμο αυτοί οι κύριοι και λίγο και δεν πηγαίνανε εκεί Masters Voice, δηλαδή ότι του πει ο κύριο του, τα κανάλια και οι ραδιοσταθμοί, θα είστε η νέα Χαρτιδακιά. Μα μετά από τον Ερίτσο να μα βάλει τον Ελίτη. Και μετά γύρε τι άλλο θα μα βάλει. Κοντεύουμε να τρελαθούμε. Ε, δεν θα σου πω τι άλλο, θα σα βάλω έτσι Α. για να υπάρξει. Υπάρχει και ίντρυγκα. Να μην αρέσει. ξέρεις τι να περιμένει. Ε, βέβαια. <συγεύρως> <Ή> είμαστε μεγάλοι <συγεύρως> ή δεν είμαστε τώρα. Βήμα, βήμα, το μυρίζομαι. Βήμα <συγεύρως> το βήμα. Δέντρο, δέντρο. Πέτρα την πέτρα. τον κόσμο. Μπορώ να γίνουμε και θεοδωρακιά. Όχι μόνο χατζεκιά. Αϊ, μπράβο, μ' αρέσει πολύ. αγαπώ πολύ. Ναι. Άλλη την τροπή σου, ρε Πώς πιάνεις μωρί γραμμή αμέσως Προσπαθούν άλλοι ώρες και ώρες Τέλος σου, ρε, παλιό κουμούνη Α, εσύ τίμωρη Ναι Ναι Τόσο ρε, άλλη την Αποστολή Τι κάνεις Καλά Εσύ με ποιο μέρος του κεφαλαίου είσαι, Αποστολή Τι με πιο μέρο του κεφαλαίου, με, με το του κερδισμένου. κουφάλα. Τι κουφάλα είσαι, μάλλη. Δεν θα διαλέξει από πριν. Α, πρέπει να διαλέξει. Γιατί να μην διαλέξει όποτε με συμφέρει. Ναι, παιδί μου λέμε τώρα έτσι, μετάξυμα να γίνεται. Ναι. Δηλαδή, πέτυχα πριν ας πούμε, στο δρόμο έναν και έλεγε μόνο του, μονολογού αποστολή, και έλεγε ε, άντε ο Πούτι να του ρίξει μία για να μάθουν. Φαντάζομαι ο Όλα αυτά τα να οι είναι πιο και Όπα, θα ποινικοποιήσουμε και τα βίτσια τώρα. Αλλά α. δεν τα καταλαβαίνω, ρε παιδί μου. Δεν τα ποινικοποιούμε αν είναι δυνατόν. Ά του ανθρώπου. Αλλά πώ γίνεται, ρε φίλε, δηλαδή πραγματικά να στηρίζει τόσα χρόνια αυτού που σου λένε ότι ανήκουμε στη Δύση και μόνο στη Δύση και το ΝΑΤΟ και είμαστε το ΝΑΤΟ και πληρώνουμε το ΝΑΤΟ πρώτοι στον κόσμο και για ταυτόχρονα... να νιώθουμε ασφαλείς Ξέρει τώρα. Ε, ναι, ρε παιδί ναι, ναι, ναι, ναι. Νιώθουμε ασφαλείς α... αυτό είναι. Από ασφάλεια, άλλο τίποτα. Τέλο, δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Και, και ταυτόχρονα θε να χάσει το ΝΑΤΟ, α πούμε, και να κερδίσει Το άλλο κεφαλαιό, το ρωσικό. Ένα μαλάκα που μπλέξαμε τώρα. Τι, τι ζωή τραβάς. Ρε, ρε Ό,τι θέλουμε πήγουμε. θα κάνουμε. Περνάμε, έχουμε περίοδο. Τι θέση; εσύ. Θέλω, μήπω έχεις εσύ κάτι να με διαφωτίσεις. Κάτι. Δεν έχω. έχω. Ε, το, το μπάφο, το μαροκινό που λέει και ο άλλος. Ξέρετε. Ο Μπάφος ο Μαροκινός είναι γνωστός Της πάση αν πάτε έξω Είναι από του πιο καλούς ποιοτικά Θα μπορούσατε να κάνετε μια συμφωνία με το Μαρόκο Να πάρει κάτι και η Ελλάδα Οκ, okay. οι αριστεροί γενικά οι η αριστεροί η ΣΥΡΙΖΑ, οι πολύ αριστεροί Αυτή είναι με τους Ρώσους, με ποιους είναι Θα φανεί, περιμένουν να δουν τι συμφέρει καλύτερα Ή ah, okay. περιμένουν Μας. να δουν τι θα πει ο Μητσοτάκης να πούν το αντίθετο για να υπάρξουν κάπως Ne Pras vitaltar jabani tuški. Pa plili tumani nadretkojj. Snece. Vi haddi la nabeeka di Na viso ki nabereku και πρέπει να κάνουμε να θεωρήσουμε τα ρόστικα; Ταξίδευσες έτσι, έτσι, έτσι τα, τα προπονήσεις; Τι κάνεις; Μόνοι μα παιδί μου τα έχω στην καθημερινότητά μου. Μπορεί να χρειαστούνα πρόορος και σαλάτα για αυτό το λόγο να με ζεστώσει. <laughs> Καλός, ωραίος. Ναι. Παλιοκομούνι αλύτη, είστε το τέλο σου! Σε προϊόν. Είστε το τέλο σου, παλιοκομούνι, φτούσουλε, δεν σου επιτρέπετε με να μιλά έκτιρε. Παλιοκουμύει, δεν σου επιτρέπω άλλη εμέ... μπορά να μου μιλά μένα έτσι. Στα γύρω! Νοποιή σου ρελίτη! Νοποιη σου έλτιτη, φθούσου, δεν σου επιτρέπω εγώ να μιλά σε αλήθεια. αυτά άρα θα έρθουμε σε μια επαφή Επιτέλους, εκεί θέλω να καταλήξω Άρα αν μου τα κόψεις Θα έχει πάρει, θα έχει πάρει τα αρχίδια μου Εγώ φταίω μετά Μόνης το πας εκεί Άι Σιχτήρ, Λισάρα άρα, ρε, Δεν το πες από την αρχή Αλή... Κάνω μαλλιάρα Μας έχει ξεσηκώσει κάθε τόσο Αλή... Πού Σιχτήρ Ε, να ψάξουμε την τσέπη Να κοιτάξουμε την τσέπη του Γεωργιάδου, όχι το μυαλό του. Γιατί από ό,τι άκουσα στην προσωπική του περιουσία, κάκουσα κάτι για 7 εκατομμύρια ευρώ, Τζίρο. Τι, τι ήταν αυτό. Χάσο Μάρ, κάτι αδιευκρίνηστα ήταν, δεν ήταν. Ε... 7 εκατομμύρια με βιβλία. Δηλαδή, μια εφημερίδα, α πούμε, το, τώρα μια μεγάλη εφημερίδα, Μιλάμε ονόματα, Κάνει 7 εκατομμύρια. Κάνει πιο πολλά από την εφημερίδα, αυτό μόνο του. Γιατί δεν κατάλαβα, δεν έχει κεφάλαιο ο, ο Οπότε έχει μυαλό. Δεν είναι, δεν είναι ο ίδιο ένα κεφάλαιο. Ε, βέβαια, εθνικό <coughs> κεφάλαιο, να σου πω. Οπότε <coughs> την τσ μέσα στο μυαλο του και αυτά για τι ντομάτες που είπε ο φίλος που πήρε τηλέφωνο και θα βτάει στην Λαϊκή, να πληρώσει τη ζημιά που έχει κάνει τα λεφτά να του πάρουμε ας ντομάτες ναι αλήθεια σου ρε ααα τι λέγαμε ότι θα έρθει σε επαφή με τα αχίδια μου του σατανά του διαβόλου παλιό κουμούνη ήρθε στο τέλος σου ρε ήρθε στο τέλο σου ρε παλιό του φέκη στο βουνί σε περιμένει ο Με το τουφέκι μου στο νόμο, σε πόλει, κάμπου και χωριά. Τηλεφτεριά ανοίγει ο δρόμο, τον στρωνοβάγιο και πέρνα. Τέλο, πλησιάζει και θα να σου κάνω πιο ωραίο. Πουρα. Όλοι οι ελληνοφρενεί μπορούν να ακούν από το ραδιόφωνο λόμπι τη Καβάλα το 101,8 ελληνοφρένεια. Να τα μπήκαμε στα λόμπι, ναι. Στα λόμπι τη εξουσία. Ο ραδιοφωνικό σταθμό λόμπι τη Καβάλα θα αναμεταδίδει. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό ο άδωνη ομαδάκι. Σα παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι για το δρομοκαίτιο. Δεν έχουν θέσει να το πάρουν. Δεν είμαι σίγουρο αν είναι για το δρομοκαίτιο ή αν είναι απλά για δρόμο. Σε παρακαλώ, μην τον βάζετε. Έχω αγανακτήσει. Ναι. Τού σου αλήτειρε. Τού σου αλήτα μπουράρε. Ήρθε το τέλο σου. Σε προειδοποιώ. Έχει κάνει πακέτο με περιόριστη ομιλία, Κοιτά. Ήρθε, ήρθε. Θα σε του φεκίσουμε. Άμα δεν χρεώνεσαι, δεν το ευχαριστιέμαι. Αν χρεώνεσαι, να σε αφήσω κανένα μισάωρο να το λε. Είστε βρε. Ήρθε το τέλο σου. Τού σου ρεαλίτη. Τού σου ρεαλίτη αλήτα να προχωρήσουμε στο, στο παρασύνθημα. Θε Τους... να βγούμε για ραντεβού. Του θε να κάμω με τον έρωτα. Μάθαμε το έρωτα στα σκαλιά τη εισόδου. Παίζοντα κρυφτό, βόλου και κουτσό. Τατανά παλιοκουμούνι, παλιοκουμούνι. Ε, δε ευχαριστέσαι, τι να σε κάνω. Θέλω. Πρότεινα και το δυνατό μου κομμάτι. Πα... Και δεν θε. Ε, να σε κάνω.